Λοιπόν εδώ είμαστε από τη φίλη συνεχίζουμε www.albedo14.com Η εκπομπή που πλέον είναι παρασκευή 8 Και κάτι ψηλά Περί φιλοσοφίας και ελληνική γλώσσης Με τον κύριο Ελευθέριο Διάμανταρα Λοιπόν, να πω πριν ξεκινήσουμε να πιάσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει να μην κάνουμε διακοπέ ότι θα ακολουθήσει μια επανάληψη τη εκπομπή τη κυρία Κουμπούνη την Τετάρτη, αργότερα δηλαδή, όταν τελειώσει ο διαμαντάρα. Αύριο, εάν δεν είναι εδώ που με πήρε τηλέφωνο, το λέω έτσι για να το έχετε υπόψη. Ο Τσικριτζή Ομινά, ο καθηγητή, ο, ο φίλο μα, ο αδερφός, πάρα πολλά χρόνια φίλο από την Κρήτη, περί ε, μηνοϊκού πολιτισμού, δίσκου κλπ. Επειδή βρέθηκε στην Αθήνα, θα απέξω επαναλήψεις, ε, θα το φτιάξω δηλαδή είτε έρθει είτε δεν έρθει, ε, επαναλήψεις στις εκπομπές της Πέμπτης με τον Γιώργο από τη Λίμνο και τον Όμηρο από το Λάβριο Όμως. Και την Κυριακή έχω εδώ τον Παντίδη στους άγνωστοι επισκέπτες από το Βόλο, από το Άστρα TV. Έχουμε ανοίξει το Δίαυλο εκεί και θα βρεθούμε και από κοντά να τα πούμε, θα έχουμε το χρόνο. Όμω να μην καθυστερώ να ακούσουμε τι μα έχει ετοιμάσει ο κύριο Ελευθέρω Διαμαντέρας. Καλησπέρα, Ελευθέρεια. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπερίζω όλου του ακροατάς μα σε όλα τα μήκη και πλάτη τη γη. Και είναι πολλοί αυτοί. Είναι πάρα πολλοί. Εχθέ διάβασα τα κράτη και τσαλίστηκα κι εγώ. Από το Εκουαδόρ μέχρι τι Ινδίε μα. Ακούνε να το ξέρει αυτό. Μέχρι Τασμανία φανατικά. Και Αφρικανική Ένωση στον Τέρμπαν. Κάτω-κάτω, sí. Τα διάβασα χθε Τζακάρτα μέσα Δηλαδή απίστευτα πράγματα Δεν το πίστευα όταν ξεκίνησε το σταθμό Συλή, Μιλάω ειλικρινά τώρα Δηλαδή τη, τη διαδικασία που πήρε Ξεκινο... λοιπόν, Ξεκινώντας για να έλθω εδώ Άκουσα ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων Και τι είπαν Μάλιστα. Ότι ήδη άρχισε ο πρόεδρος της Βουλής ναι. Να ρίχνει μέσα Πόλοι νομοσχέδια ναι. Θα περάσουν τώρα πολλά λέει νομοσχέδια Και με τα πρώτα λέει ξεκινάει. Να δίνει χρήματα Έλα Αφού στραγγάλισε την οικονομία Να πάει να πάρουμε σε όλους τους προμηθευτές Το κράτος δεν πληρώνει κανέναν Και στον πλανήτη χρωστάει. Έκανε, έκανε το μαξιλάρι αυτό Θα αρχίσει τώρα λέει, να δώσει 800 εκατομμύρια άκουσαν άκουσον Στους δικαστικούς Στρατιωτικούς Αστυνομικούς Και καθηγητάς πανεπιστημίων Ναι από 1.400 ο αστιφύλακας ναι. μέχρι 20.000 οι ανώτεροι. ανάλογα και... τα χρόνια υπηρεσίες και ούτω καθεξής. Α... Ενώ <coughs> έκοψε το ΕΚΑΣ από τον άνθρωπο που έπαιρνε 200 ευρώ του τάκοψε και δεν έχει να ζήσει. Ναι, ναι, έχει... Και υπολόγισαν <coughs> λέει ότι είναι 288.000 αυτοί που θα πάρουν αυτή η παρτίδα και ακολουθούν και άλλες παρτίδες. Το δίθεν μαξιλάρι που λέει ότι έχω εγώ θα το ξετινάξει όλο. Μα τι είναι το λεπτά ξέρουμε. του κόσμου είναι, δεν πληρώνει μα το δεν κράτος. Μα δεν πληρώνει, αυτό ξέρουμε. Θα τα ξετινάξει όλα και ο επόμενος που θα έρθει, όποιος και να είναι, τι θα αναγκαστεί να κάνει. Να πάει να έχει πράξει, να βρει. Μιλάνε για τέταρτο μνημόνιο να ξέρεις. Τέταρτο, μα έχουμε το τέταρτο τρέχει, αυτό που είναι. Άσετα τι έχουν υπογράψει. Τι θα Γιώργο, έχουν κορίσει το Λυκαβητό με τον Άγιο Γεώργιο. Το ξέρει. Βάσε με τώρα, μη ήρθε να με τσαντίσει εδώ. Με του κωδικού που έχουν βάλει για να μην ξέρει ο κόσμο τι γίνεται, βρήκαν ότι και ο λυκαβιτό έχει κορυφθεί για 90%. Πουλήσανε νομί. το εδαφό και δεν πήρε χαμπάρι κανένα τίποτα. Και τώρα, μέρα νύχτα, τα κανάλια λένε έχει εκπτώσεις Δηλαδή, χαιστήκαμε τώρα αν έχει εκπτώσεις Δηλαδή, αν το παντελόνι από 10 ευρώ πήγε 6,5 στα Κατάβεις τι τυράκι πέφτη. Δεν έχει ο άλλο να πάει να το πάρει Σύνοτι δεν έχει Και για τώρα να... λένε για την ανάπτυξη Για να το ρίξει ο μαγαζάτορας Τρώει τα κρέατά του ε, Βέβαια Για να πληρώσει υποχρεώσει Καθυστερεί Και, και δεν μπορεί να το ανανεώσει το εμπόρευμα ε, Βέβαια Ακούσαμε τώρα ότι κάποιος εκεί Κύριος Έξυπνος έκανε μια κομπίνα Με τους Κινέζους ναι, ναι, ναι. Με τα PUS Ο κύριο Τσάμπο δεν είναι ο κύριος Τσάμπο. Ένα Ένας από το ΔΣ, τον οποίο δεν Α, εντάξει. Ένας πήρε τα ΠΟΕΣ των ελληνικών τραπεζών, τα πήγε και ενώ υπάρχει capital controls και ερχόταν τα λεφτά εδώ σε ελληνικέ τράπεζες. Εκατό εκατομμύρια ένα άτομο. Εκατό εκατομμύρια έχω υπολογίσει ότι είναι περίπου ναι. 10.000 ακίνητα μέσα στην Αθήνα φύγανε. Ναι, και είναι και ο, των εκτός... μισών δικαιούχων τα λεφτά. Και... Εκτό αυτού, τουλάχιστον 5.000 Κινέζοι πήραν και άδεια παραμονή και υπηκότητα. Ναι, από 250.000 για πάνω από αγορά και Από ναι. αυτέ Καταλαβαίνει τώρα τι όργιο γίνεται. Αυτοί θα έρθουν και θα ψηφίζουν εδώ σε λίγο καιρό. Ναι. Πού πάμε, τι Εγώ κάνουμε. Εγώ πάω και ψέλ. Συμπατήσια νομίζω είσαι. Εσύ και ψέλ. Πάντω, να πούμε και αυτό, επειδή εσύ τουλάχιστον ξέρω ότι παρακολουθεί τα νέα. Μιλάνε για ανάπτυξη και προεχτές είχαν τα κανάλια Τα κανάλια ότι είμαστε κάτω άκου... Ακούστε ρε φίλοι Και από λέει, τη Μογγολία κάτω Ποια στη Μογγολία παράγει και τα γέτη εκεί τα... Πώς τα λένε τα... τα λάμα Κάτω από το Κόσοβο Ναι ναι Από την Αλβανία Ναι διότι έχουν... Κάτω. Ναι διότι έχουν νομοθεσία τέτοια που πηγαίνουν οι επενδυτέ. Εδώ τι να έρθει να κάνει ο επενδυτή. Γιατί δεν το κάνει λοιπόν αφού έχεις ανταγωνισμό γύρω-γύρω μαγαζιάνι τα κράτη Για να 10 -10. σε διαλύσει 10. να εκχωρήσεις τη γη σου, το σπίτι σου, το οικόπεδό σου, το διαμέρισμα σου Πώς θα βγεις εσύ με 30% ΦΠΑ και με 100% προκαταβολή Τώρα, στον ανταγωνισμό λέει, καταθέτει νομοσχέδιο για μετά από τρία χρόνια, από δύο χρόνια να μειωθεί λέει κατά 10% ο δεν το μειώνει τώρα, αυτός έλεγε θα τα καταργήσει αμέσως. Ο άλλος που θα έρθει να βρει νομοσχέδια να μην μπορεί να τα καταργήσει, ναι. λέει το ψηφισή βουλή, εφαρμόνσες, γιατί δεν το εφαρμόνσες. Ναι, ανακόλουθος. Ανακόλουθος. Να έχει τους ροβίκονες να καίνε την Αθήνα ναι. και να μην ηρεμήσουμε ποτέ. Ας πάμε στα δικά η, Να πω αυτό, ναι. ναι θα πάμε. Η θεάτυρα η Φιλενάδα μας, καλησπέρα η Φιλενάδα, λέει, γιατί ξέρω είχαμε μια κουβέντα, τρέχει. Λέει, επειδή τις δύο τελευταίες ημέρες ταλαιπωρούμε σε δημόσιες υπηρεσίες για κάτι θέματα που έχει, δημοαθηναίων και και και και και πραγματικά ευχήθηκα να πάρουν τις υπηρεσίες οι Γερμανοί μπας φως η κατάσταση είναι τραγική. Αυτό θα σφωνήσω κι εγώ που πήγα να πάρω κάτι χαρτιά από κάτι υπηρεσίες εδώ στο κέντρο τη Αθήνα και πήγα να πλακωθώ με το που μπήκα από του ηρωρού. Ήταν δύο πιο παχύ από, από το μπάγκαλο. Αραχτή, δεν του χωράγει καρέκλα και λέει: Πού πάτε. Η είσοδο ήταν ελεύθερη, δεν έγραφε για ώρες κοινού κτλ. Σε ώρα κανονική. Λέω: Πάω στο δεύτερο όροφο, έχω ραντεβού με τον κύριο Διαμαντάρα, ασούμε, τον οποίο προηγουμένω είχα πάρει τηλέφωνο το γραφείο μου. Για να πάω να με ενημερώσω για κάτι, για να κάνω μια έτσι να πάρω κάτι χαρτιά. Και άκουγε μου λέει να σου πω κάτι του λέω. Και οι δύο μαζί κάνετε τέσσερα χιλιάρια για για να βρωμίσετε την καρέκλα. Μην σα πλάκω Επιλέξει. Και με κοιτάξαν, δεν κουνήθηκε κανεί βέβαια. Έχουμε γεμίσει μαλάκε οι οποίοι ταλαιπωρούν τον κόσμο. <σχ> Όχι γραφειοκρατικός. Υπάρχει μια ανενεργό υπηρεσία ναι. ενημερώσεω κόκκινων δανείων. Ναι. Δεν κάνει απολύτω τίποτα. Και τώρα έριξε μέσα. 326 με σύμβαση. Να πάνε να κάνουν τι αυτοί εκεί. Να ψηφίσουν επί τέσσερα να πάρουν 300 ψήφους. Γι' αυτό γίνονται τώρα τρελές τοποθετήσεις. Δήμου, εταιρίες κοινότητες, δημόσια, υπηρεσίες δημιουργούν και δημιουργούν και δημιουργούν για να πάρει ψήφους. Λοιπόν, τους έχουμε χεσμένους όλους. Πάμε παρακάτω, μην με τσαντίσει. Έρχεται εδώ ο καθένα, λέει τα δικά του. Τα φαρμακεία, όπω ξέρει, το βράδυ κλείνουν. Εγώ πώ θα πάρω το φαρμακό μου τώρα, κύριε Διαμαντάρα μου. Σε παρακαλώ, αγόρι μου. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν νες, πάμε... Να πούμε στου φίλου ότι όλοι είμαστε τσαντισμένοι. Και πώ <Και> κρατιόμαστε, και από αυτό το μικρόφωνο κι εσεί κι εμεί μια ψυχολογική εκτόνωση κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Και πάλι καλά. Μείναμε μόνοι μα εμεί και ο Μπαντίδη. Δυστυχώς, εσύ Ο... τα σε ζήσει, είσαι παλιός Ο Βασίλης... 15 περιοδικά στα περίπτερα εκπομπές μέρα, νύχτα τρέχαμε όλο το 15 ετία από το 2000 μέχρι το 2004 και λοιπά, και λοιπά. Ε, 14, πού είναι όλοι αυτοί τώρα οι δικοί μας ας τους άλλους λοιπόν, άσε με, είμαι τσαντισμένος προχώρα Σήμερα φίλοι μου θα θα σας αναπτύξω τον επίκουρο, την ζωή του και την κοσμοθεωρία του, την φιλοσοφική του θεωρία. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους και είναι και ο πλέον διοχθής αυτός και οι μαθητές του και οι σχολές του. Την θεωρία την οποία διατύπωσε και την βίωσε ο ίδιος, γι' αυτό είναι λίαν λίαν ήταν, και την επέβαλε και στους του να την βιώνουν, προς το τέλος του τετάρτου π.Χ. αιώνα, όταν την επανεξετάσουμε τώρα σε βάθος, αποδεικνύεται περίτερα να ότι η θεωρία του είναι ορθή, επιστημονικά είναι παραδεικτή, κατά κάποιο τρόπο προφητική και αναμφισβητήτα παραμένει πάντα επίκαιρη και απαραίτητη στην εποχή μας. Ε, όλα τα πολυτεχνία του νέου κόσμου, της Αυστραλίας, και της Ευρώπης διδάσκουν, εκτός από τις φιλοσοφικές σχολές αλλά και τα τεχνικά πανεπιστήμια τους, διδάσκουν την θεωρία του επικουρού. Στο περίφημο σύγγραμμά του περιφύσεως, εκεί είναι όλα τα μυστικά τα οποία αποκαλύπτει και επιβεβαιώνει η σύγχρονη φυσική. Μελετώντας τη θεωρία του εξάγεται σε ένα συμπέρασμα ότι στρέβλωσαν με δόλιο σκοπό την επικούριο φιλοσοφία από ορισμένου συγχρόνους του διότι ενοχλούσε και στην εποχή του η θεωρία του διότι αυτός και οι μαθητές του όπως σας είπα βίωναν αυτά τα οποία δίδασκαν ήταν προ προσόλους και ήλειψε το στένος του κάθε ενός δημοσίου ανδρός. Ε, με αυτά που τα οποία θα σας αναπτύξω θα γίνει κατανοητή η σκεφτορία, η συκοφάντισή του, η σκόπιμα λαθεμένη, λανθασμένη ερμηνεία του έργου του, σκόπιμα κατά τους σκληρούς κοταδιστικούς αιώνες του χριστιανισμού που ακολούθησαν και ακολουθούν ακόμα να τον διαβάλλουν. Σήμερα η διδασκαλία του, η θεωρία τη, δηλαδή η φιλοσοφική του θεωρία του επικούρου είναι περισσότερη απαραίτητη για την κατανόηση των μηχανισμών και των λειτουργιών της φύσεως. Οι ξένοι το κατάλαβαν, εδώ δεν το διδάσκουν. Σε κανένα λύκειο, σε κανένα γυμνάσιο είναι απειγορευμένος. Οπλισμένοι με αυτήν τη βιωματική γνώση οι πολυάριθμοι μαθητές τότε των επικουρίων σχολών που λειτουργούσαν σε όλες τις ελληνικές πόλεις γύρω από την Μεσόγειο, επί δεν καθίσταν το ούτε συνειδητά ούτε και ασυνείδητα υποκείμενα και έρμεα διαφόρων κατευθυνόμενων σκοταδιστών. Να αυτό που έλεγε προηγουμένω ο ομιλητής. Δεν έτρωγαν το τυρί στη φάκα που, που λες εσύ Γιώργο. Ε, έτσι είναι, Ήταν Χρήστο. πνευματικά ανεξάρτητοι. Και ποιοι ήταν αυτοί οι σκοταδιστές είναι αυτοί που υπάρχουν και σήμερα. Δίθεν οι θυκολόγοι, ψευδοπροφήτες, αγίρτες, θεοφοβούμενοι, τσαρλατάνοι και ψευδοφιλόσοφοι που βγαίνουν και αρχίζουν τις παπαρδέλες. Αργότερα τα φιλοσοφημένα πνεύματά τους δεν υπέκυψαν όταν δέχθηκαν φοβερές απειλές και εκφοβισμού και διώξει περί της κρίσεως της Δευτέρας παρουσίας. Με αυτήν τρομοκρατούσαν και τρομοκρατούν ακόμα τα πλήθη. Σε μία εκκλησία έχουν αναρτήσει και απέξω και μέσα μπαίνοντας κλείνετε τα κινητά σας διότι εμποδίζετε τη συνομιλία σας με τον Θεό. <χεχεχε> και το είδα τώρα το έχουν <χεχε> κυκλοποιεί. Και άμα άλλο έχει κατεβάσει εφαρμογή με τον Θεό και πατάει και τη βλέπει. Δεν μπορείς να έχεις επαφή με τον Θεό να συνομιλείς όταν έχει το κινητό σου. Άμα. είναι στο facebook ήρθε σήμερα η φωτογραφία ήρθε ε, ε βέβαια. διότι όλοι αυτοί οι τι ευαγγελίζονται υπερφωσικούς αφορισμούς δίχως καμιά λογική αλλά μόνο με τη δογματική και απόλυτη πίστη οι ιούδεγενείς θρησκείες δηλαδή ποιες χριστιανισμός και μουσουλμανισμός με παρακλάδια παρακλάδιες αιρέσης του. Πολλά στοιχεία, αν θέλετε, να βρείτε για τον Επίκουρο. Θα ψάξετε στο Β. Φιλοσόφων, στο τεράστιο αυτό έργο του του Λαέρτιου. Οπότε φαίνεται ο Διογέννη Λαέρτιος, έγραψε πάρα πολλά. Είχε στοιχεία, είχε βιβλία επικούρια και μπόρεσε και έγραψε ένα ολοκληρωμένο έργο. Θα στηριχθούμε εκεί. Επίση, ο Βατικανός Κώδικα υπαριθμών 1950. Έχει ένα τεράστιο αρχείο μέσα Περί Επικούρου Αλλά είναι κλειδωμένος καλά δεν το βγάζουν Και είμαστε τυχεροί Ότι μπορέσαμε και βρήκαμε Την σχολή και την βιβλιοθήκη Του Φιλαδοίμου Στο Ερκολάνο Δηλαδή στο Ηράκλειον Στην πόλη Ιράκλιον Την ελληνική της Μεγάλης Ελλάδος Που μέχρι σήμερα το, Η μικρή πόλη αυτή Μεταξύ Πομπιείας και Νεαπόλεως Όποιος θα ξηδεύσει θα δει που λέει Ιράκλιον Εκεί η στάχτη του Βεζούβιου είχε καταπλακώσει όλη την περιοχή και το 1780 στην προσπάθειά τους να ανοίξουν οι Γάλλοι, δείτε το υπογαλλική κατοχή όλη η περιοχή, ναι. ένα πηγάδι έπεσαν πάνω σε κάτι παράξενο. Μετά από 17 μέτρα τέφρας μπήκανε μέσα σε ένα κτίριο, το τρυπήσανε και σιγά σιγά βρήκανε κυλίνδρους, παπύρους και όταν άρχισαν να το βγάζουν έξω αυτά είχαν καρβουνιαστεί, είχαν γίνει κάρβουνο, δεν καήκαν να γίνουν στάχτη, είναι όπως το ξύλο γίνεται κάρβουνο. Βάζουμε με άδειλη φωτιά, βάζουν τα ξύλα τα στιβιάζουν μέσα, βάζουν φωτιά μετά σκυπάζουν με χώμα το καμίνι και σιγοκαίει αυτό σιγά σιγά και μετατρέπει το ξύλο σε ξυλάνθρακα. Το ίδιο είχαν γίνει και άρχισαν με πρωτόγονα μέσα τότε να προσπαθούν να τα ανοίξουν. Δεν μπορούσαν έσπαγε, περάσαν καιρός, ο Μουσολίνι προσπάθησε κάτι να κάνει, δεν έκανε και ήρθε η νέα τεχνολογία οπότε με σύγχρονα μέσα άρχισαν να ξετυλίγουν τους παπύρους και να ρίχνουν δύο συχνότητε επάνω, η μία να είναι του κάρβουνου και μία άλλη απεδείχθη ότι από κάτω ήταν γράμματα γραμμένα με κόκκινα. Είναι βιβλιοθήκη με πολλούς πολλούς παπύρους μέσα, καρβουνιασμένου, και βρήκαμε όλο το έργο του σε αυτό το οποίο αναζητούσε. Και αυτό μπόρεσε να αναδειχθεί και να αναλυθεί. Το ανέδειξαν οι Ιταλοί, φρόντισαν και πήγανε, έχω πάει επαγγελειμμένος. Το ξέρω, θα σε ρωτήσω μετά κάτι. Από τελειώσω. την Ελλάδα δεν έστειλε το Υπουργείο κανέναν φιλόλογο να πάει εκεί να βοηθήσει. Καλύτερα. Ένας Καναδός, δεν είναι καλύτερα. Αφού είναι όλοι οι ολμαίοι κνίτες. Ένας Καναδός φιλόλογος, αρχαία ελληνική φιλολογία, και ένα παλικάρι πήγε μόνο του από τη Λάρισα φιλόλογος και κάθεται εκεί δίπλα και βοηθάει πούμε. Ναι, εθελοντικά. Τον οποίο όμως συντηρούν, του πληρώνουν το φαγητό τα και το συνοδοχείο ναι, εκεί. Ναι, ναι. ναι, αλλά το κακό είναι ότι τα ευρήματα πηγαίνουν κατευθείαν σε ένα καθολικό πανεπιστήμιο του Καναδά. Α. Για περαιτέρω μελέτη, ναι. για φωτογράφηση και για ανακοινώσεις. Εκεί ήταν ο όρο τη χρηματοδοτήσεω και δέχθηκε και η Ιταλική Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ότι θα γίνει αυτό και θα πάρετε αυτά. Ακριβώ. <coughs> Ότι εμεί αναλάβουμε όλοι, όπω είναι εδώ οι αρχαιολογικέ αποστολέ, Αμερικανική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική. Όλοι έχουν αποστολέ που πληρώνουν για τι ανασκαφέ αυτοί. Έτσι γίνεται και εκεί. Λοιπόν, αν βρεθείτε ποτέ στην Πομπιεία ή στην Νεάπολη. Να περάσετε από το Ερκολάνο και να πάτε στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Νεαπόλεως και στο Μουσείο της Νεαπόλεως θα σας καθοδηγήσουν. Μπορείτε να πάτε να δείτε το έργο που γίνεται εκεί με την φασματοσκοπία. Πώς η σύγχρονη τελευταία επιστήμη είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ σοβαρό και για την αρχαιολογία. Το θέμα δεν είναι που, τι βρίσκουνε, πού βρίσκουνε. Το θέμα είναι σε τι χέρια πάνε και πώς εκδίδονται μετά αυτά. Κατάψε, Εδώ δώσαμε 120 αφαιρούνε. κιλά, κιλά ω τα μαραθωνομάχων. Αυτό, για πες το. Και Λαι. δεν ξέρουμε πού είναι. Κανείς δεν λέει. Ε, πού τα δώσανε. Τα υπέγραψε ο Βενιζέλος τότε που ήταν Υπουργός Πολιτισμού. Τα δωσανε υπεγραψε ο βενιζελος τοτε που ηταν Υπουργό πολιτισμου τα πηραν στην Αμερική για να κάνουν DNA εξετάσεις και, και μελέτες. Μετά... Τελείωσε. Δεν ξέρουμε πού είναι. Ε γιατί δεν ρωτάνε το Βενιζέλο. Εδώ να πω τώρα παρένθεση. Παρακαλώ. Οι αδελφοί Αλέξανδρας και Δημήτριος Υψηλάντης είχαν δώσει εντολή όταν πεθάνουν οι καρδιές τους συναρθούν στην Αθήνα. Ναι. Της έβγαλε η αδελφοι τους, τις έφερε πήγε σε ένα ξοκλήσι εδώ ή ξέρουμε που είναι ναι, ναι. και επεφάσισαν μετά από 100 χρόνια να φέρουν τα αοστά του Αλεξάνδρου Υψηλάντη. Τα έφεραν από τη Βιέννη που ήταν εκεί σε έναν τάφο. Έγινε η φορθωτική από τη ναυσίρια έφτια, τα ωστά που είναι. επειδή δύο χρόνια ήταν στα αζήτητα του τελωνίου του αεροδρομίου. Ε, δεν είχε πρωτόκολλο να εκτελωνιστούν, παιδί τα κόκονα. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι όταν τα σκεφτείσαι. Ε, αυτό λέω καμιά φορά και σε παρέες, πριβέ και φίλους και από εδώ, και εσύ και όλοι, ότι άμα στοιχειοθετήσεις και συνθέσεις το puzzle. Πόσο στημένο είναι το έργο λέει, Πας στα μωσία, βλέπεις άλλα Ρωτάς τους ξεναγούς λένε άλλα Βλέπεις αυτό τώρα που είπες με τα ωστά Δηλαδή είναι Πε... Αθεληνικό κράτος και διοικείται Από ποιους επέμεν γιατί μένουμε εδώ Θα τα πούμε αυτά με το καινούργιο βιβλίο Τώρα τελειώνει πάει στο τυπογραφείο Εκεί Άρα, θα δει, ναι, τι, ναι, τι έγινε το 21 Όλα είναι γύρω μα η ιστορία την οποία διδάσκουν είναι ψεύτικη. Σε πολύ κατα... μεγάλο βαθμό. Κατασκευασμένη. εντελώς Τα ιστορικά στοιχεία υπάρχουν. Τα έχουνε θαμμένα. Βρήκαμε και παρουσιάζω. Και έχουν στήσει μία κομμωδία. Και για τους πρωταγωνιστές τους έχουν εντελώς διαβάλει. Και παράλληλα την ιστορία την έγραψε ο Μαυροκορδάτο. ο άρχιπράκτορας των Άγγλων. Ναι, ναι, ναι. Όπως ήθελε αυτοί διδάσκουν ε, Αυτά κάνει τώρα και ο Γαβρό Για, Γι' αυτό λέω όταν όλα γύρω μας είναι ψεύτικα Πώς θα διαγνώσεις εσύ Ακροατή μου την αλήθεια Ναι αλλά αυτό πάει και κολλάει Σε αυτό που λέγαμε πριν που παρενεύεις Και εσύ με το με το. Μόνο μας, με το τη Μεθοδόπου. γνώση Κατά μόνα γίνεται αυτό. Ε, μου κατά μόνο πώ θα δηλαδή γίνει. Δηλαδή, είσαι ένα τρελό μόνο σου, δεν έχει δίπλα ένα έναν, αφού υπάρχει, βάλετε το σύστημα. Υπάρχει κι άλλος, δεν του δίνουν κίνητρα. Ναι, αυτό το να πω. Δεν είναι κατά τύχη λοιπόν που έλεγε ο Χριστό. Όχι, δεν είναι. Είναι Μα είπα. το ψώνιο. Αν δεν το έχει, σταυρίζει. Από το Υπουργείο Απαιδεία, όταν το Υπουργείο Απαιδεία ερχόταν οι ιερωμένοι του και φέρναν τηλεσκόπια και μικροσκόπια να κάτι να διδάξουν εδώ γεωμετρία, του σταυρώναν του. Τους, τους δικάζαν και τους σκοτώναν. Άρα το έργο πάει παλιά και εγώ θυμήθηκα τι είπες πριν τελειώσει η εκπομπή ή άλλη ότι από τότε μέχρι τώρα όλοι είναι υπάλληλοι και ούτε υπάλληλοι, υπαλληλίσκοι. Εξονημένοι αν θέλει είναι Μα πού τους νοίσκουνε ρε παιδί μου. Τους 200 είναι. χρόνια γέννε και έχουν τέτοια λυσίδα εποστηδές να Τον πρώτο χρόνο της ελληνικής επαναστάσεως κάνουμε τώρα παρενθέσεις είχαμε δήγορα. 7 νίκες από την ημέρα που πάτησε ο Μαυροκορδάτος και η συμμορία του δεν είχαμε ούτε μία επί 6 χρόνια αφού τους βάλανε να κάνουν εμφύλιο μεσούς της επαναστάσεως δεν τους βάλανε ,ε, φάγαν τα δάνεια εδώ είναι άλλη ιστορία μεγάλη το πακέτο ό,τι συμβαίνει σήμερα συνέβαινε και τότε Συνέβη ναι. και τότε Και να θυμίσουμε και εδώ και την κλείνουμε την παράθεση Ότι πρόσφατα Πόσες μέρε είναι ε, είναι τα χρο... Πόσα χρόνια που ε, Πέθανε φτωχός Τυφλός και ζητιάνος Ποιος ο Νικηταράς Ο Τουρκοφάγος Δεν πέθανε Δεν τα λες καλά ε, ε, ε, λέω για τη μνήμη του ναι για τη μέρες. μνήμη του το πώς πέθανε τον είχαν βάλει φυλακή το βγάλαν Εσύ. τυφλώθηκε στο απόλυτο σκοτάδι και του δώσαν άδεια να επαιτεί μία ημέρα της εβδομάδος. Α, μια μια εβδομάδα. και ήταν έξω από τη βουλή ναι. τότε ναι. και μπαίνει ένα κλητήρας και λέει αφικνείται η άμαξα του βασιλέως μετά τις βασιλήσεις ναι. και έτρεξαν οι εθνοπατέρες να προϋπαντήσουν ε, το βοσιλέα. Ποιος θα βγει να προϋπαντήσει Όπως και κάθονταν στα σκαλοπάτια και τον ποδοπάτησαν και πέθανε από το ποδο, από ποδοπάτημα. Τι τώρα, δεν το θυμόμουν αυτό. Τα ακούτε, ε, μα αυτά τα έχουν κρύψει και τα, έχω, τα βρήκα όλα. Θα κάνεις μια μέρα θιέρωμα στο 21 επειδή έχει στοιχεία εσύ. Πολλά, πολλά στοιχεία, θα διαβάσω απόρριτε εκθέσεις που δεν τι παρουσιάζουν. Ωραία, το κλείνουμε. Να πούμε και κάτι άλλο Παρακαλώ. και κλείνει, τη φιλική εταιρεία μας λένε ότι την ίδρυσαν τρεις σκουφάς σε Κάλοφ και Ξάνθος Ναι, αυτό ξέρουμε όλοι Το Σεπτέμβριο του 1814 στην Οδυσσό, αλλά σας πληροφορώ ότι είχε ιδρυθεί 12 χρόνια νωρίτερα από άλλους Από άλλους Από άλλους και αυτοί έκαναν το λανσάρισμα Α, ήταν μια συνέχεια των άλλων. Το λανσάρισμα είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Ωραία αυτά όμως είναι ενδιαφέροντα δηλαδή να μην πήγαινε μόνο στου αρχαίους να πάμε και λίγο Θα πιο προσφατά κάποια στιγμή εννοώ έτσι εσύ το κρίνεις αυτό. Λοιπόν όπως μας γράφει ο Ο Ολαέρτιος γεννήθηκε στη Σάμου το 341 ο πατέρας του είχε πάει εκεί και ήταν κληρούχος το 352 όταν κατέλαβαν οι Αθηναίοι τη Σάμου Έστειλαν οικογένειε και μοίρασαν τα χωράφια. Αυτή ήταν κληρούχη. Εκεί γεννήθηκε ο... και πέρασε τα πρώτα του χρόνια. Ο πατέρας του ήταν ονομαζόταν Νεοκλής και ήταν γράμματοδιδάσκαλος. Η μητέρα του Χερεστράτη μας αναφέρει ότι περιήρχε το τι οικίε και προέβαινε σε ανάγνωση καθαρμών. ή το κάτι σαν ιεροφάντισα. Δηλαδή, μπαμπά δάσκαλο ήξερε γράμματα ή άλλη. Και έπαιρνε και το παιδί από μικρό μαζί, μαζί στους καθαρμούς. Από μικρός έδειξε μία εφία και αναφέρεται λέω ότι από νεαρά ηλικία συνεδίδασκε γράμματα. Από 12 χρονών βοηθούσε τον πατέρα του στα γράμματα έναντι μικράς αμοιβή γράφει συγκεκριμένα άρξα στέτε φιλοσοφών ετών υπάρχοντα 2 και 10 12 δηλαδή 2 και 10 στη Σάμμο παρακολούθησε κάποια μαθήματα κοντά στον πλατωνικό φιλόσοφο Πάνφυλο σε ηλικία 14 ετών πήγε στην ακμάζουσα η Ιωνική πόλη Τέο με ωμέγα ε ωμέγα τέο και φίτησε στη σχολή του Ναυσιφάνη. Βλέπετε όλες οι πόλεις είχαν φιλοσοφικές σχολές, είχαν πανεπιστήμια. Ε, και οι άλλοι ήταν στα δέντρα που λέμε και γαβγιζαν, όχι έτρωγαν βαλανίδια, Γαβγίζαν, ε. Ο οποίο ήταν ο παδός του Δημόκριτου. <coughs> Εκεί έμεινε για τρία χρόνια σπουδάζοντας. Στην ηλικία 18 ετών τι έκανε, σαν καλός πατριώτης ήρθε στην Αθήνα και υπηρέτησε τη θητεία του τη θητεία του, έφυγε από εκεί, διέκοψε τις σπουδές, ήρθε στην Αθήνα 18 ετών, πέρασε τα έμπεδα, ναι. ορκίστηκε πλέον και ήταν σαν πολίτης Αθηναίος. Δεν είπε εγώ, μένω στο εξωτερικό, απαλλάσσομαι. Μου θυμίζεις το ρέμα. Έχω σπουδάσει ναι. και δεν δικαιούμαι απαλλαγής, ναι, δεν είχε ναι. τέτοια. Πάντως αυτός που απαλλάχτηκε γιατί δεν υπηρέτησε ποτέ, έγινε υπουργό Αμήνης, ο τσοχατζό. Ε, ναι. Ε, βέβαια. Ε, και μια μέρα και έγινε πολλούς αμήνεις. Το πλήρωσε, το πλήρωσε. Ε, τι το κάνεις. Ο Κικέρον μας δίνει πληροφορίες επίσης για τον Επίκουρο. Είχε σπουδάσει, όπως ξέρουμε εδώ, φιλοσοφία. Είχε μοιηθεί και στα Ελευσίνια Μυστήρια. Μας λέει ότι ο Επίκουρος παρακολούθησε μαθήματα κοντά στον πλατωνικό ξένο κράτη και στον αριστοτελικό θεόφραστο, θεόφραστος, και οι δύο ήταν διάδοχοι του Πλάτωνος και του Αριστοτέλη. Άρα πήρε πλήρη πλατωνική και αριστοτελική γνώση. Ο ίδιος αποκαλούσε τον εαυτό του ότι είναι αυτοδίδακτος διότι δεν είχε μείνει επί χρόνια πολλά να σπουδάζει διότι δεν είχε και λεφτά. Μελετώντας τώρα το έργο του σε βάθος συνάγεται ότι είχε μία πλήρη και σφαιρική γνώση όλων των φιλοσοφικών δοξασιών. Μετά τη στρατιωτική του θητεία δεν μπόρεσε να επιστρέψει στη Σάμμο, διότι εντωμεταξύ είχαν εκδιοχθεί οι Αθηναίοι, ναι, ναι. είχαν επαναστατήσει οι Σάμοι, τους διώξανε και οι κληρούχοι. Ο πατέρας του είχε πάει στην Ιωνική πόλη Κολοφόνα. Το 322 πήγε και εκείνο στην Κολοφώνα και συνάντησε τον πατέρα του, και έμεινε εκεί 11, επί 11 έντοι και τι μας λέει διάγωνεν παινία και ο, αποζών από τι παραδόσεις Ζούσε πολύ φτωχά από κάποιες παραδόσεις που έκανε από κάποια μαθήματα. μαθήματα ναι. Στην Κολοφόνα έχουμε την πληροφορία ότι ήκμαζαν περίφημες φιλοσοφικές σχολές αλλά σε καμία από αυτές δεν φίτησε. Το 310 μας αναφέρει το λεξικό Σουίδα με πήγε στη Μητυλήνη σαν σχολάρχης διδάσκοντας φιλοσοφία διότι στη Μητυλήνη είχε καταφύγει και είχε κάνει φιλοσοφική σχολή και ο Αριστοτέλης και μετά ο Θεόφραστος. Στη συνέχεια πήγε στη Λάμψακο όπου ίδρυσε εκεί για πρώτη φορά δική του σχολή και απέκτησε και αφοσιωμένου μαθητές που ήταν μέχρι το τέλος μαζί του τον Μητρόδωρο, τον Πολιένο, τον Ιδωμενέα, τον Λεοντέα, τον Κολότη και άλλους. Αρκετοί από αυτούς τον ακολούθησαν το 306 στην Αθήνα όταν ήρθε και εγκαταστάθηκε. Με 80 μνάς αγόρασε ένα κήπο πλησίων της Ακαδήμιας του Πλάτωνος όπου εγκατέστησε τη σχολή του η οποία ονομάστηκε «Ο Κήπος του Επικούρου» και οι μαθητές του «Η Από του ή από του κήπου, από του κήπου. <laughs> Περίπου την ίδια εποχή Ο Ζήνο Νοκητιεύς Είχε μείνει 10 χρόνια στην Αθήνα Ήρθε βαγό και δεν ξαναέφυγε Ήδησε τη δική του φιλοσοφική σχολή Και επειδή δεν είχε Ήταν αλοδαπός, Δεν μπορούσε να αποκτήσει ακίνητο Αν Δεν το δίνανε <laughs> Και ο Αριστοτέλης ήταν αλοδαπός. Δεν μπόρεσε να αγοράσει το λύκειο, το το εκμίσθωσαν. Ναι, ναι, ναι. Τότε ίσχυαν. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι πριν κάποια χρόνια δεν μπορούσαν οι ξένοι να αγοράσουν σε παραμεθόριο περιοχή ούτε στην ούτε Ελλάδα. Τώρα σμήνια. δεν τρέχει ούτε... τίποτα. Τώρα... Μια και είπε να πούμε στου φίλου που ψάχνονται πέρυσι των Αθηνών ότι είναι ένα χώρο οικοπεδικό μεταξύ Βυζαντινού Μουσείου και Στρατιωτική Σχολή. Είναι το Βυζαντινό μουσείο επάνω μέχρι τον Ιλισσό ποταμό κάτω. Ναι, αλλά δίπλα το βρήκανε και τα υπολείμματα για ένα οικόπεδο... Πολλά, πολλά, ήταν εκεί μεγάλος, μεγάλος, μεγάλος ναός του, Απο, του Λυκείου Απόλλωνος, Πολύγος. του Φωτεινού Απόλλωνος. Και επειδή ο Ζήνων δεν είχε, τους μάζευε αυτούς τους μαθητές και πηγαίναν στην Πικίλη Ά, και καθόταν κάτω από τη απ Στοά εκεί πέρα στις κολόνε και οι μαθητές του ονομάστηκαν ή από τη από από Στοάς ή Στοϊκή, αυτή είναι η Στοϊκή φιλοσοφία. Τώρα η στοικη αυτη η Στοά, πικιλη φιλοι μου, τι ήταν, ήταν η πινακοθήκη της πόλεως των Αθηνών. Οι Αθηναίοι αντέγραψαν την Πικίλη Στοά, από πού παρακαλώ, από τους οικειόνιους, από το Κιάττο. Η πρώτη πινακοθήκη του κόσμου οργανωμένη που έγινε, δημοσία, ήταν... Τη Οικειόνο, του γιάτου, έξω από την Κόρινθο, 15 χιλιόμετρα, η Σικιώνα ίδρυσε την πρώτη πινακοθήκη του κόσμου. Μάλιστα. Και οι Αθηναίοι το αντέγραψαν και έκαναν την ποικίλιστο Και γιατί έλεγε το ποικίλιστο Διότι είχε πικιλία πινάκων. Δεν ήταν ενό. Γκαλερί, δηλαδή. <laughs> Γκαλερί. <laughs> <Γκαλέρι. laughs> λοιπόν, να μια νάση, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Μουσικό δύο, λίγο. Δύο, δύο λεπτά Έτσι λίγο κάτσε μη μην το πάμε ε, κατευθείαν Ακούμε ένα κομμάτι χαλαρό αγαπητοί φίλοι Εδώ με τον κύριο Διαμαντέρα, Σε δύο-τρία λεπτά είμαστε κοντάς Επονήμαστε στον αλπεντοδεκατέσταρα.com Παρασκευή βράδυ. Προηγείται ο κ. Κωνσταντόπουλο, ακολουθεί ο κ. Γιαμαντάρα. Περί φιλοσοφία και ελληνική γλώσσα. Μετά θα βάλω μια επανάληψη. Μου ζητηθεί αφού τελειώσουμε την εκπομπή με την κυρία Κουμπούνη. Και αν υπάρχει διάθεση, εγώ στο γραφείο θα είμαι. Μου να βάλουμε και κάποια άλλη επανάληψη αργότερα. Πιθανόλογο ότι πιθανόν αύριο να έχουμε τον Τζικριτζί το μηνά, τον καθηγητή Ατζενκρήτη, τον ερευνητή, τον φίλο. Θα το ενημερώσω. Θα είναι έκτακτο, όμως το πρόγραμμα λέει στις 8 βάζω τον Γιώργο από τη Λίμναιο και μετά ακολουθεί η εκπομπή του Όμηρου και οι δύο εκπομπές βγαίνουν πέμπτη βράδυ και την Κυριακή. Έχουμε εδώ τον Μπαντίδη σαν τους επισκέπτες από το Άστρα TV του Βόλου και τον Μπαντέλτο για Γιαννουλάκη από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, συνεχίζεις, ελευθερία. Είχε μαζί με τους μαθητές του στον κήπο διό «Ζούσε» μας γράφει «εν κοινοκτημοσύνη λιτότατα και εγκρατέστατα». Αυτό καταρρίπτει όλες τις ψευδολογίες και τις οικοφαντίες των κατηγόρων του. Αυτό τι μας θυμίζει ότι είχε αντιγράψει ένα μέρος τον πιθαγόριο, δεσμό και είχε εφαρμόσει ένα μέρος του ομακοίου. Ό,τι είχε κάνει πριν 200 χρόνια ο Πυθαγόρας τον Κρότονα το είχε εφαρμόσει και εκείνος. Επίσης στην πόρτα είχε γράψει και είχε βάλει με χρυσά γράμματα ναι. τα των φίλων κοινά. Οι Πυθαγόροι επίσης το είχαν κοινά τα των φίλων. Ο φίλος είπαμε είναι ο αγαπητός. Είναι αυτός που μας φωτίζει με το ηλιόφος. Δίδατρα οι αμοιβέ από τους μαθητές του δεν ζητούσε. Δεχόταν μόνο μικρές προσφορές. Τις μεγάλες που του έδιναν τις επέστρεφε για να μην είναι υποχείριο ουδενός. Έλα τώρα. Κάποιος που του έδωσε μία καλή προσφορά μία... είπε όχι, αυτά θα συνεχίσεις να τα δίνεις στη χείρα του Μητρόδωρου που έχει δύο ανήλικα παιδιά έναν βοηθό και μαθητή που είχε ο Μητρόδωρος δίνε τα εκεί επίσης κάποιος άλλος του έστειλε μία προσφορά μεγάλη και του λέει κρατάω πολύ λίγα ναι. διότι εγώ αρκούμε είδα, τι μόνον και άρτολιτό ναι. όταν πεινάμε λέ, έλεγε και μας ενοχλεί η πίνα Εάν έχουμε νεράκι και ψωμί και γεμίσουμε το στομάχι. Την ξεγελάμε. Περνάει. Ναι. Περνάει η πείνα. Ναι. Και έχουμε μία επιστολή του που λέει ότι πέμψωμοι τυρού όν όταν βούλομε πολυτελέσαστε δύναμοι. Δηλαδή του λέει «Σε παρακαλώ στήρε μου λίγο νερό στην άλμη, το αυτηνό το τυρί». Ναι, ναι, το αυτηνό. Όχι τα κεφάλια, τα ακριβά, τα κασέρια, ναι, ναι, ναι. λίγο τυράκι. Δεν θέλω εγώ αυτά ακριβά, διότι το θεωρούσε πολυτέλεια. Αυτά όλοι, ο τρόπος ζωής και η συμπεριφορά και επειδή δεχόταν και γυναίκες ναι. στη σχολή και συνήθως οι γυναίκες που πήγαιναν ήταν οι εταίρες και οι εταίρες δεν είναι όπως μας τι έχουν παραδώσει, παραδώσει οι, οι, οι πόρνες, ήταν μορφωμένες γυναίκες που μπορούσες στα σπίτια τους όταν πήγαινες να γίνουν συμπόσια και συζητήσεις υψηλού επίπεδου και φυσικά υπηρετούσαν και τον έρωτα. Δεν είναι όπως είναι σήμερα ή πριν 50-100 χρόνια Α, Είναι άλλο πράγμα γιατί δεν μπορούμε να το κρίνουμε Γιατί δεν μπορούμε να μεταφερθούμε στην εποχή εκείνη Ξε, Δεν μπορούμε ξέρουμε εμείς, Εννοούμε με τον τρόπο που ζούμε και σκεφτόμαστε εμείς εάν, Είναι εάν, δύσκολο εάν, εάν δεν να κατανοηθεί αυτό Εάν δεν μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον τρόπο ζωής τότε Το παρεξηγούμε ναι, ναι. Εάν όμως ξέρουμε τον τρόπο ζωής Αντιλαμβανόμαστε και μάλιστα, άλλα πράγματα. όταν κάποτε απουσίασε από τη σχολή άφησε διευθύντρια της σχολής το ερώτιον και δεν, δεν τις αποκαλούσε με τα ονόματά τους αλλά με το άρθρο όπως λέμε το Μαράκι το Χριστινάκι ναι, ναι, ε, είχε τέτοια ονόματα τους έδινε Επειδή πήγαινε πάρα πολύ καλά ο κήπο και οι σπουδαστές του άρχισαν οι άλλοι να τον διαβάλλουν και κυκλοφόρησαν 50 απλαστέ επιστολές ότι δήθεν τις είχε γράψει αυτός ότι κατηγορούσε τους πλατωνιστές, τους αριστοτελιστές έχουμε αυτή την αμαρτία ανέκαθεν ναι, όμως ε. και απεδείχθη ότι δεν ήταν δικές του αυτέ, ε, ήταν πολυγραφότατος, γνωρίζουμε ότι είχε γράψει 300 βιβλία και μόνο ένας μπορούσε ο το οικός ο Χρήσιπος, να τον ανταγωνιστεί. Τι εμάς έγραψε και τι σώθηκε. Οι κύριε δόξες, βρήκαμε τη διαθήκη του, όταν πριν πεθάνει έκανε τη διαθήκη του και εκεί παίρνουμε τώρα πολλές πληροφορίες. Έχουμε την επικούρου προσφόνηση και το έργο του Περιφύσεως όπως σα είπα, στους παπύρους του, του Ιρακλείου. Έχει διασωθεί επίσης ένα μέρος από επιστολές προς άλλους, προς τον Μητρόδωρο, και μία θαυμάσια επιστολή προς Μενικέα. Αυτή σώθηκε ολόκληρη. Στην επόμενη εκπομπή θα πρέπει να την παρουσιάσω όλοι, αναλυτικά ναι. για να καταλάβουν τι δίδασκε και τι συμβούλες έδινε. Ξεκινάει αφού τον χαιρετάει και του λέω ξεμενικέα ουδέποτε είναι πολύ νωρίς και ουδέποτε είναι πολύ αργά να ασχοληθείς με τη φιλοσοφία. Λοιπόν... Να μην λένε εγώ, είμαι μεγάλο, δεν τα καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι, τι κουταμάρα. Αυτό μικρός, είναι κουταμάρα. Ναι. κουταμάρα. ναι, μου είπε κάποιο, mm. εγώ ακόμα είμαι 20 ετών. Άμα δεν κλετήσω, θα ασχοληθώ με τη φιλοσοφία. Γιατί και ποιο σου απαγορεύει το ένα ε, και το άλλο. Και κατάλαβα. Η βλακία και η αμάρα. Δηλαδή, εσύ που έχει ασχοληθεί κατά κόρον ή εγώ όσο έχω ασχοληθεί, μου απαγόρευσε κανεί να πηγαίνω να πιω τον καφέ μου ή να πάω σε, να διασκεδάσω στη ζωή μου. Δεν κατάλαβα. Μελετώντα τώρα το έργο του σε βάθο και αναλύοντας με γνώση των φιλοσοφικών συστημάτων των προηγουμένων φαίνεται ότι έχει λάβει επίδραση και λογικό είναι εκ του μηδενός ουδέν, πάντοτε λέμε, παρθενογέννηση δεν υπάρχει πουθενά ότι έχει δεχθεί επίδραση από τους παλαιότερους λαμπρούς ίωνες φιλόσοφους ιδιαίτερα του Δημόκριτου έχει δεχθεί μέρος της σοκρατικής και πλατωνικής θεωρίας και της αριστοτελικής αιτιολογίας. Γι' αυτό τον κατατάσσουν περισσότερο σαν δημοκρίτιο και αριστοτελικό. Εκεί κλείνει περισσότερο. Μες. Αλλά παράλληλα χρησιμοποιεί και φιλοσοφικούς όρους και μέρη από την φιλοσοφία την πλατωνική σοκρατική ο Επίκουρος τόνιζε ότι η φιλοσοφία δεν πρέπει να ευαγγελίζεται και να αποβλέπει μόνο σε θεωρητικές γνώσεις, αλλά να αποτελεί ενέργεια λόγης και διαλογισμής των ευδαίμων αδίων περιποιούσα. Οφείλει δηλαδή να εξυπηρετεί και πρακτικούς σκοπούς δηλαδή και να βιώνεται η φιλοσοφία ώστε να βοηθά τον άνθρωπο να προσεγγίζει την αλήθεια και να την κάνει ισόβιο κτήμα του. Δεν έδινε πρωτεύουσα σημασία στα μαθηματικά. Θεωρούσε απαραίτητη και εποφελή σπουδή της φυσικής, τους νόμους της φύσεως, η οποία απαλλάσσει τον άνθρωπο από τις φοβίες, τις δυσυδαιμονίες, τις προλήψεις, τις προκαταλήψεις τις τι τις του τους υποβαθμισμένους ανθρωπομορφικούς θεούς και από το θεός και τον φόβο του θανάτου και του επέκεινα. Αυτό τους έκανε, τους απάλασε, τους απείλασε. Κατά τον επίκουρο, η διαλεκτική και η ρητορική των στοϊκών και των περιπατητικών ήταν ήσαν ο λίγων Κατά κύριο λόγο απαιτούσε την ενάργεια, την καθαρότητα και πρώτος αυτός έθεσε τον όρο της ενέργειας στην φιλοσοφία. Οριοθε... Οριοθέτησε την ενάργεια σε τέσσερις βαθμίδες και την ορίζει σαν το συνέστημα το οποίο μαρτυρεί και εκφράζει όσα συμβαίνουν στην ψυχή μας, τα οποία Αναπαριστούν και αντανακλούν όσα συμβαίνουν στον εξωτερικό κόσμο μας Να τα ακούσουν αυτά μερικοί που το λένε άθεο και του λένε και άλλα πράγματα Εγώ νομίζω και... ότι ήταν ρεαλιστής Σούπερ Επί ρεαλιστής Αλλά πίστευε και στο επέκεινα στην ύπαρξη της ψυχής ε, Ναι Επίση... αυτό είναι άλλο κομμάτι αλλά αυτά τα ανέπτησε γιατί ήταν ρεαλιστής Σου λέει Α, η ζωή είναι τόση είναι αυτή Τώρα θα δούμε και τι άλλο τους έλεγε γάμα η πρώτη βαθμίδα της ενάργειας είναι το συνέστημα της ειδονής ή της λύπης, το οποίο μας παρακινεί και μας καθοδηγεί να αντιδρούμε στα εξωτερικά ερεθίσματα. <και> η δεύτερη βαθμίδα είναι η αίσθηση η οποία δέχεται και προσλαμβάνει τις εικόνες και τις μορφές των αντικειμένων, δίχως να τις τροποποιεί, να τις παραμορφώνει, να τις αλλοιώνει, με συνέπεια να αποτελεί την αληθή και την πιστή απεικόνηση της πραγματικότητας. Η τρίτη βαθμίδα της ενάργειας είναι η πρόληψη, η κατάληψη, η ορθή δόξα, δηλαδή η μνήμη του Πολάκης έξωθεν φανέντος. Να μην παίρνει μία φορά το ίδιο θέμα έτσι και την άλλη αλλιώς. Και η μαθητέ του... Προχώρησαν ακόμα τη θεωρία του και έβαλαν ακόμη μία βαθμίδα την φανταστική επιβολή της Διανία, η οποία συνίσταται στην επιβολή της φαντασίας επί της διαννοίας και η οποία άπτεται της η ιερά νούσου. Ιερά νούσος ήταν η επιληψία και είναι και αυτός ο παδός όπως και ο Ιπποκράτης είχε καθορίσει ότι η ιερά δεν είναι θεωτινή παραγγέλμα δεν εξαρτάται από θεότητες Αλλά είναι εγκεφαλική βλάβη Είναι βλάβη ναι. του νοός Και σήμερα έτσι την αντιμετωπίζουν Κατατάσσει τις επιθυμίες σε τρεις κατηγορίες Εδώ είναι πολύ βασικό Άκουσε τα Γιώργο ακούω, είναι και ακούω. για σένα. Έχω ασχοληθεί κάπω με τον επίκουρο Η... και με Πρώτη οι φυσικέ ανάγκε δεύτεροι οι φυσικές αλλά μη ανάγκες και τρίτη οι μη φυσικές και μη ανάγκες. Εσύ ζεις με την πρώτη Ποια είναι Έχει. αυτή Άκουσα. Στην πρώτη ανήκουν η υγεία η διατροφή η ανθρώπινη διαμονή η ασφάλεια η συντροφικότητα που είναι βασικές ανάγκες και που εύκολα μπορούν να ικανοποιηθούν Μάλιστα Μέχρι εδώ η δεύτερη, Στη δεύτερη ανήκουν κυρίω η ψυχαγωγική φύση που ικανοποιούνται σχετικά εύκολα όπως αθλήματα, ταξίδια, πλούσια φαγητά, ερωτικές σχέσεις και τέχνες. Το βάζουμε και αυτό μέσα. Το βάζεις και αυτό, μπορείς να το κάνεις. Ε, είναι μέσα σε αυτά. Αλλά πράγματε. τα πρώτα είναι τα απαραίτητα, δεν γίνεται. Ε, ναι, χωρίς αυτά δεν περπατάμε. Και στην τρίτη. Για πάμε τρίτη. Εδώ, αλλαργα. <laughs> έχουμε, έχουμε τις επιθυμίες που είναι ψυχοφθώρες. Α, μπράβο, για τα. Και εκπληρούνται με συμβιβασμού ηθικές αναστολές και φυσική επιβάρηση του ψυχοπνευματικού κόσμου του ατόμου, όπως η φήμη, κοινωνική προβολή και θέση, η πολιτική εξουσία, ο ενέντιμος και υπέρμετος πλούτος, η επίδειξη και η έπαρση. Και στην η Τετάρτη οφείλουμε να χαλιναγωγούμε τελείως την φαντασία μας. Η Τρίτη είναι όλη η μεταπολίτευση η τρίτη περίπτωση όλη η βουλή μέσα είναι όλη πηδί. η μεταπολίτευση είναι στην τρίτη περίπτωση <laughs> δίδασκε επίσης ότι ο, και συνιστούσε να επιλέγουμε τις επιθυμίες και τις ανάγκες μα, με την μικρότερη επιβάρηση και ατομική αλωτρίωση ότι κάνεις να μην σε αλωτριώνει να μην σε υποδουλώνει Έτσι, ακριβώς. ενώ τις επιθυμίες τη τρίτης και τη τέταρτης κατηγορίας της απέριπτες Σαν ψυχοφθόρε και επιζήμιες. Ναι αλλά μα αυτές ζήσαμε 45 χρονιά. Λέω ζήσαμε σε σχέση με την κουβέντα που είχαμε Τα πει. Τα επέβαλαν. Έτσι μπράβο. Εδώ ερχόμαστε στο μεγάλο να το πούμε ελληνικά σλόγγαν. Α το έχω διαβάσει θεωγονή, αυτό εγώ. Ναι. Οι επικούροι βίωναν το λάθε σα Να ζήσει αφανώ. Όχι να... να θέλεις να φαίνασαι πιο είμαι εγώ Ναι, σαν τον δικό μας τον. Ναι. ναι. Διότι πίστευαν ότι ούτε η διασημότητα, ούτε η πολιτική εξουσία και ισχύς, ούτε τα αλόγιστα πλούτη οδηγούν στην αληθιενή ηδονή και δι' στην ευδαιμονία. Και όταν λέμε ηδονή δεν εννοούμε ε, τη σεξουαλική ειδονή. Σωστό, την ικανοποίηση γενικώ σε είδε, διάφορα πράγματα. Είναι η ευτυχία που είναι το επόμενο στάδιο, η ευδαιμονία. Επειδή σωστό, αυτά σωστό. καθιστούν το άτομο ακόρεστο και επί δίωξη του τα αλωτριώνει και τα καθιστά ετερόφωτα και υποχείρια των άλλων Ελάτε κύριε δήμαρχοι και βουλευτές Να και εσείς πείτε. πολιτικάντιδες τώρα Λοιπόν μισό λεπτό, ρε παιδιά δεν είπε για τον πολλάκι, είπε πολλάκες δηλαδή πολλές φορές Ήμαρτον Παναγία μου, τι θα πει αυτό δεν το κατάλαβα <Στυξ> Άχου, με όλοι Λοιπόν, έλα, Κάποιοι ισχυρίζονται και μέχρι σήμερα ότι δεν είχε πολιτικές θέσεις και λόγο. Αυτό είναι μεγάλο σφάλμα, διότι ο ίδιος έδινε προτεραιότητα και πρωτοκαθεδρία στου ιδεώδης ανθρώπους των οποίων η πλειοψηφία θα αποτελούσε την ιδεώδη πολιτεία. Ενώ ταυτίζεται με τον Πλάτωνα και, Εδώ, με τον, Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Πρώτα θα κάνεις πολίτες και οι πολίτες θα αποτελέσουν την πολιτεία. Έτσι μπράβο. Κάνεις την πολιτεία, να τα χαΐρια μας. Τώρα δεν έχουμε ούτε πολιτεία ούτε πολίτες. Έχουμε αγύρτες. Έχουμε πολίτησε. Η ηθική του δεν ήταν αποκομμένη από τη ζωή, ούτε απόκοσμη. Δεν απέριπτε τις χαρές της ζωής, αλλά τι ήθελε μεταδόξης. Να προάγουν τα άτομα και την κοινωνία μέσα στην οποία θα έπαιρναν ενεργό μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Τις έθετε σε βοηθητικό ρόλο και σε πεδία λεπτών χειρισμών που θα οδηγούσαν δια της δικαιοσύνης και της αρετής στην αληθή ευδαιμονία. Ο σκοπός και ο στόχος του ήταν όχι να ξεπερνά κάποιο τις νίκες των άλλων, αλλά να παρατείνει και να συντηρεί τη δική του νίκη στον καθημερινό βίο, στον πνευματικό και ψυχικό του κόσμο. Επιμένω και σας λέω ότι δεν ήταν άθεος όπως του προσάπτουν. Αποδεχόταν και οριοθετούσε με τη λογική το Θείο. Δεν ήταν δογματικός. Δεν δεχόταν καμία αποκάλυψη. Δεχόταν και οριοθετούσε επαναλαμβάνω με τη λογική το θείο και την αθανασία της ψυχής με το δικό του τρο... σκέψεως και διατυπώσεως απαλλαγμένος από σκόπιμες αφελείς και παιδαριώδης θρησκειολογικές εκδοχές πότε το έγραψες αυτό προχτές ναι. Οι επικούροι απέρριπταν επίση κάθε τελειολογική ερμηνεία του κόσμου και τη δημιουργία. Δεν έχουμε, έλεγαν, όταν είναι ακούμεν και οφθαλμούς είναι μεν αλλά ακούμεν και βλέπομεν διότι έχουμε ότα και οφθαλμού. Ε, ελάτε εδώ. Είδες. Τον κοροϊδεύει αυτόν τον άνθρωπο. μπορείς. Κατά τον επίκουρο, το ανθρώπινο σώμα είναι άθροισμα ατόμων και η ψυχή για να ενωθεί. Και η ψυχή έχει και κάτι το σωματικό. Και όταν το σώμα αποθάνει, η ψυχή διαχέεται για να ενωθεί με την συμπαντική ψυχή. Αυτή είναι και η τελευταία κβαντική θεωρία. Τόνιζε με επίφαση ότι δεν πρέπει να έχουμε κανέναν φόβο για τον θάνατο, διότι όταν επέλθει πάβουν να υπάρχουν όλες οι αισθήσεις μας. Ναι, ναι, αυτό είναι το καλύτερο που Και κατά συνέπεια δεν δοκιμάζουμε φόβο και λύπη, ούτε και καμιά πίκρα. Η μεταθάνατον ανυπαρξία δεν πρέπει να μας προξενεί περισσότερη εντύπωση από την πρώτη γεννήσεώς μας ανυπαρξία. Άμα θα έρθει ο θάνατος, δεν το συναντάς και μετά πριν γεννηθείς ξέρεις τίποτα. Άρα τι ασχολείσαι. Τώρα θα δούμε την τετραφάρμακο που Ναι, λέει και το άλλο, ναι. Επίσης έδιδε μεγάλη σημασία στα αδελφικά παραγγέλματα και είχε και αυτός υποχρεωτικό για τους μαθητές τους την αυτογνωσία, δηλαδή τον ελληνικό διαλογισμό, όχι και τις ανατολίτικες αυτές. Ε, αυτές να, να, μην τις κάνανε... να, να μην τις χαρακτηρίσω, δεν ε, θέλω. Τις κάνανε μόδα μου όραμα τώρα. Εγνώθης αυτών. Κατέβα το βάθος της συνειδήσεω τους έλεγε να βρεις τις αιτίες όλων των κακών. Πέταξέ τα, κατάλαβε τον εαυτό σου και προχώρα. Αυτά σήμερα δεν αρέσουν. Αυτός είναι ο ελληνικός διαλογισμός τη ήρεμης αυτογνωσίας. Ούτως τίποτα να μην μας πρόχνει να αναζητούμε όλο και περισσότερες απολαύσεις και υλικά αγαθά. Ιδιαίτερα τόνιζε, τότε φτάνουμε στον προδιαγεγραμμένο από τη φύση σκοπό και στόχο μας, εφαρμόζοντας πιστά το ιονικό λόγιον ο καταφύσιζον εναρετίζει ταυτίσουμε τη φύση και είσαι ενάρετο. Σε όλα τα άλλα παράτατα είναι ανθρωποκατασκευάσματα των πονηρών για να σε έχουν στα τέσσερα ενώ τώρα ζούμε στην ουσία παραφύσιν ο Πάνος, ο Καμένος, τα τέσσερα εσεί μες στη Βουλή, ναι. εσείς τα τέσσερα, εγώ τώρα έκανα κολληγιά με τον άλλον. Ναι, ναι, τώρα πού έχει κάτσει αυτός. Επειδή πολύ θόρυβος υπήρξε και ακόμα υπάρχει σύγχυση με την ερμηνεία και την επιδίωξη της επικουρίου Ιδονής, πολλές φορές κόπημα ή από άγνοια ή από ελληπή γνώση, θα σας παραθέσω τώρα θα σα πω ένα απόσφασμα από τον Μενικέα όπω σα είπα. Να και... σου υποβάλλω μια ερώτηση που έχει έρθει. Να το τελειώνουμε και να τα πάμε. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Ναι, να Τι μισή. του γράφει. Όταν ούν λέγομεν Ιδονήν τέλος υπάρχειν ού τον ασό τον Ιδονάς και τας εναπολαύσει κειμένας λέγομεν ως τηνες αγνοούντες και ουχομολογούντε ή κακώς εκδεχόμενη νομίζουσιν αλλά το μήτε αλγίν κατά το σώμα τη ταράτεσθε κατά ψυχήν η Δονή εστί το Μακαρίο και εν ζήν. Ε, αυτό το απόσπασμα εκφράζει αναλυτικά τι εννοεί ο Επίκουρος την ειδονή μεταδόξη που οδηγούσε στην αληθή ευδαιμονία που τόσο άδικα τον έχουν κατηγορήσει. Τέρμα, λέει, στην ακόρεστο ειδονή, τέρμα στι απολαύσει, την οποία ομολογούν και δεν κατανοούν ορισμένοι, είναι Ούτε να πονάς, αλλά μητε το αλγίν κατά το σώμα, να μην πονάει το σώμα σου, μητε ταράτεστε κατά ψυχήν, ούτε να ταράζεται η ψυχή σου, να κοιμάσαι βράδυ. Η Ιδονή εστί, το μακωρίος και Η Ιδονή, απόλαυση είναι το να ζει μακάρια και με ευδαιμονία, να μην ταράζεται ούτε το σώμα, ούτε η ψυχή. Λοιπόν, εσύ κανονίεστη ναι, θέση. Ναι. Να πούμε τώρα εδώ για το λάθε Ναι. και το τετραφάρμακο να το σημειώσουν. Θα τους το πω δύο φορές. Ναι. Εάν το εφαρμόσουν στη ζωή τους, ναι. θα είναι ευτυχής. Άρα. Θα είναι ευτυχής. Για πάμε. Ο λαμπρός φιλόσοφος Επίκουρος, κλινοντας, είναι παρεξηγημένος σαν φιλόσοφος και φυσικά και η φιλοσοφία του. Παραμένει όμως αυτή πάντα επίκαιρη. Εμείς οι Έλληνες πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και ευγνώμονε Για αυτό το άξιο τέχνο της πατρίδας μας. Ας πάντα στη μνήμη μα και να μας καθοδηγεί ηθικά και εναρετεί προς την ευδαιμονία στην εοβάρβαρη εποχή που ζούμε. Το λάθε βιώσες κατά το λεξικό του Σουίδα του εν παριμία η οθότος έργο βεβαιωθέντος υπό εκείνου Το λάθε βιώσας Ωστε ουδένα των τότε ζώντων ανθρώπων Ούτε των πρεσβυτέρων αν δεν είναι οίον λέγω. Η ενάργεια είναι η ιδιότητα του εναργούς Ευκρίνια, σαφήνια, λόγων, νοημάτων και ύφου. Και γράψτε τώρα αυτή την αναφορά που έκανα στην επίκουρο και στη φιλοσοφία του, σας παραθέτω το απάβγασμα όλης της φιλοσοφίας του, που εάν το καταλάβουμε, σαν άνθρωποι και το βιώσουμε, θα οδηγηθούμε εναρετή στην ευδαιμονία. Το φιλοσοφικό του τετραφάρμακο του επικούρου είναι, πρώτον, άφοβον ο Θεός, Δεύτερον ανύποπτον ο θάνατος Τρίτον τα ταγαθόν μεν ευκτητών Και τέταρτον το δεδινών ευκαρτέρητων Τι μας λέει Να μην φόβασαι το Θεό Αφού είσαι παιδί του έλεγε Τέκνο ε. του Φροντίσαν σαν πατέρας για σένα, Γιατί να το φοβάσει. Ε βέβαια Εκεί πέστε το ολοπαιχνιδάκι Δεύτερον να έχει υπόψη ότι ο θάνατος είναι ανύποπτος Μπορεί να συμβεί ανα πάσα στιγμή Έτσι Λοιπόν, έχετε υπόψη ότι δημιουργεί, τι κάνει, τι εκκρεμότητε έχει. Γιατί yeah. ανά πάσα στιγμή μπορεί να μην υπάρχει. Ποτέ δεν ξέρει. Το αγαθό μεν είναι Το καλό λέει, μπορεί να το αποκτήσει. Εξαρτάται από σένα. Ναι. Και μάλιστα του έλεγε παρένθεση εδώ. Δεν είναι ντροπή να είσαι φτωχός, Ναι. Ντροπή είναι να μην θέλει να φύγει από τη φτώχεια. Δεν δηλαδή να είσαι τεμπέλη και ακάμα. Σωστό, σωστό. Μεγάλη διαφορά έχει αυτό. Και τέταρτον, το δε δινόν ευκαρτέρητον. Και τα άσχημα λέει να τα περιμένει, θα έρθουνε. Ναι. Ναι, άρα να είσαι προετοιμασμένο. Ευκαρτέρητον. Να το αναμένεις. Ψυχολογικά. Ναι. Να, με καλό. Να, να μην σε πιάνει πανικό. Να μην σε παίρνει από κάτω από που κάτω, λέμε ναι, σήμερα. Ευκαρτέρητον. Ναι. Περίμενε ότι θα έρθει και καμιά άλλη Και η στραβή. Θα έρθει και ένα αποδιάστη ζωή. Έτσι. Λοιπόν, να έχει μυαλό να την ξεπεράσει. Σωστό. Αυτό ήταν φίλη μου επίκουρο. Μπορώ και άλλα πολλά να πω. Και να μην ζαλιστείτε. Να βάλουμε δύο ερωτήσεις. τυπικές ερωτήσεις ναι. για τι συμπληρώσει. Αν μπορώ και ξέρω. Η Αμφιτρίτη ρωτάει, οι επικούροι λέει προσέγγιζαν το θείο. Για ποιον λόγον; Γιατί προσέγγιζαν το θείο. Ναι. Ποιος ήταν ο λόγος. Γιατί ο άνθρωπος καταλαβαίνει τη μικρότητά του. Ήξερε την, ανυπαρκ... την μικρότητά του στην... μέσα στη δημιουργία. Και το άλλο το καλό που είναι για όλου του καταναλωτέ που γράφει ο Όμηρος εδώ, λέει: Είχε πάνη απόλυτα ο κράτη στην αγορά. Και του λέει ένα που ήταν δίπλα του: ρε, Εσύ λέει έχει περάσει από όλα τα μαγαζιά και βλέπει και δεν έχει ψωνίσει τίποτα. Λέει: Διαπίστωσα πόσα πολλά πράγματα δεν χρειάζομαι. Κάτι άλλο να πούμε στον Όμηρο. Και πώ έχει γυρίσει το μάρκετι σήμερα και σε κάνει καταναλωτή χωρί να χρειάζεσαι τα εννιά από τα δέκα. Από τα ψώνια που γίνονται σήμερα στα σπίτια. Ναι. Τα τρία τέταρτα δεν είναι απαραίτητα. Τα επέβαλαν. Σωστό. Και θυμάμαι εγώ σε εποχή ευμάριας του κόλλου τώρα, τα σκουπίδια, τα... είχε γραφτεί αυτό δηλαδή. Είχαμε τα πιο πλούσια σκουπίδια στον πλανήτη. Έβλεπες δηλαδή ένα καρότσι τίγκα και το μισό την άλλη μέρα, σε δύο μέρε τρεις Αφαγότο ήταν στα σκουπίδια. Από τη βουλημία και αυτή τη μαλακία που μας έχουν περάσει Λέω μας για να μην παρεξιόμαστε Για πες το Μια μέρα είδε ο Αλκιβιάδης στο Σοκράτη γυμνόποδα ναι. Και του λέει βραδάσκαλε που είναι τα, τα έχω στο σπίτι Τα παπούτσια μου ας πούμε ε, Τα σανδάλια Την άλλη μέρα του παίρνει ένα τομάρι ολόκληρο από βόδι Βοδινό τομάρι ολόκληρο Και το πήγε και του λέει άντε να κάνει σανδάλια τι κάνεις βρε τρελετου λέει μόνο ζευγάρι σανδάλια <laughs> θέλω, θα το κάνω όλο αυτό κόψε μου ένα κομμάτι λέει να το πάω στο Σίμωνα να μου φτιάξει ένα ζευγάρι ναι, στο φίλο του βρήκαμε και την κούπα του Σίμωνα ξέρουμε που πήγαινε εκεί πέρα ναι. το σκήθο τόμο έτσι λεγόταν τότε ναι. να πάω και το άλλο λέει μοίραζε αυτό άλλου. τι θα το κάνω γω λέει. με αυτό το, το, το Μάριε θα κάνουν 20 λέει. Ναι. εγώ τι να το κάνω Πόσα θα πάω πούτσι ανάχω ναι. ελάτε ο άνθρωπος οξυπόλυτος Ο φιλοσοφημένος λέει, Να, να περπατάω να ναι. Ναι. Ο άλλος πλούσιος Ήταν πολύ πλούσιο, Πάρε το τον Μάριο ολόκληρο Τελικά θυμούνται κανένα πλούσιος στην ιστορία Γιατί μόνο τους φιλοσόφους θυμούνται τελικός. Ε, μόνο ένας, μόνο έναν Τον Γκαλία ναι. Που ήταν πολύ πλούσιος γιατί έκανε φιλοσοφικές συγκεντρώσεις και δίπλα. Α, είχε ένα επίπεδο άλλα. Και τον Ηρόδοτο που έκανε το Ηρόδιον που έκανε στη Μεγαλόπολη σπίτια και τέτοια. Και δεν ξέρουμε αυτός. Μαραθωνίτης ήταν. Με. Πώς διάλειμμα έγινε πλούσιος. Πώς έγινε τόσο πολύ πλούσιος. Άρα μπορεί να ήταν εμπισναδόρος ο άνθρωπος. Εμπισναδόρος. Λέγεται ότι σκάπτοντα τα περιβόλια του στο Μαραθώνα βρήκε θησαυρό περσικό. Δαρικού τότε πολύ. Α, βρήκε. βρήκε μπαγιόκο. Δεν εξηγείται. Μονέδα. Έκτησε τη βίλα που είχε χτίσει στο σπίτι στη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας, είναι κάτι το φανταστικό. Ναι. Εκατοντάδες αγάλματα στην είσοδο για να πας μέσα δεξιά. Α, ενδελφαγή. τουλάχιστον δεν τα να φτιάξει. Αγαπούσε και τη γυναίκα του πολύ. Ναι. Και τι έκανε μετά και κλπ. Και λοιπά και λοιπά. Α, τι, δεν κύριε... την πήγε στο πήγε... Θιβέτ η ασφαλή πήγε... Ναι, <laughs> αυτά είναι. Λοιπόν, να, σε καλά. να είστε όλοι καλά και να είστε υπερήφανοι που είστε Έλληνες Μελετάτε τα σελληνικά γραφά, όχι απλώ τα γραφά. Και να είστε ολιγαρκή. <laughs> Έτσι. Καλό ναι. βράδυ σε όλου. Αυτό ήταν ο Ελευθερή Ο Διαμαντάρα. Κάθε Παρασκευή 8 πλέον, γιατί ήταν 5η στο παλιό πρόγραμμα. Θα φτιαχτεί το πρόγραμμα. Έχουμε συγκεκριμένε εκπομπέ τη εβδομάδα και στι υπόλοιπε προτιμώ να βάζω επαναλήψει κλπ. παρά να έρχονται διάφοροι να μου τρώνε την ώρα μου. Έχουμε και μεγαλύτερη ακροαματικότητα, δηλαδή να πω και την αλήθεια, και περισσότερη ησυχία εγώ. Ένα. Δεύτερον, ε, θα ακολουθήσει μια επανάληψη τη εκπομπή Τετάρτη με τη Γεωργία Κουμπούνη. Ε, και να είμαι και ακριβής να σα πω και είναι 100 λεπτά οπότε εδώ θα είμαι εγώ αν μετά θέλετε κάτι άλλο ευχαρίστως για να περάσει η βραδιά αύριο το πρόγραμμα λέει 8 η ώρα Γιώργος από Λίμνο και μετά ακολουθεί η εκπομπή του Όμηρου ε, και οι δύο εκπομπές βγαίνουν πέμπτη από τι 9 και μετά και το πρόγραμμα την Κυριακή λέει άγνωστοι Μπαντίδη εδώ, Άστρα TV Βόλος, Έχουμε ανοίξει διάβλου συνεργασία. Είναι φίλο, πρέπει να τον παρουσιάσουμε να γίνει πιο γνωστό στο κοινό μα. Και μετά με τον Μπαντελή του Γιαννουλάκη θα πούμε άλλα πράγματα φανταστικά κλπ. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλου. Υπάρχει μια κρεμότια, κρεμότητα ξαφνική. Είναι εδώ ο Μινάσο Τσιγκριτζή. Και πιθανόν αύριο να τον εχμαλωτήσω και να τον έχω εδώ να μα πει καταπληκτικά πράγματα ασχετά αν τον βγάλω και από το. Στον αέρα και από τηλεφωνικά Λοιπόν καλή συνέχεια να έχετε όλοι